Nicht wie ein schönes wenn wendiger frei und Judah, so wie ein blasserlei Ist das eben, ist das ein nicht, wie es schon mal war. Kanakken raus und Are schreien, wie schön es damals war. Und vor, Kröle, da treffen sich die Dummen. Tomorrow gets Yeah Φίλοι ακροατές καλησπέρα Σε αυτό το δεύτερο καψιμί για το 2015 Εδώ στη φιλόξενη συγνώτα του πλατεία Radio.gr Απόψε θα ασχοληθούμε με την εκπομπή που έχει τίτλο Στο Υπουργείο Άμυνας Περιμέναμε την Ελπίδα Αλλαμασία του Δεθνικισμός Με τον Μηκαρισμό Παρέα Ελάχιστας μέρες λοιπόν Μετά τις τόσο κρίσιμες εκλογές Της 25ης Ιανουαρίου Επιλέγουμε να κάνουμε και εμείς Μια εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Όπω συνηθίζουν να λένε οι τηλεπερσόνες. Στι ε, σύντομε αυτέ εκτιμήσει μα, θα κινηθούμε και μέσα στου διαδρόμου του Πενταγώνου και στα στρατόπεδα τη κακή καθημερινότητα που κάποιοι όρισαν υποχρεωτικά για μας χωρί εμά, αλλά και ανάμεσα στα συντρίμια των ελληνικών F 16 στο Ισπανικό αεροδρόμιο όπου διεξάγουν μια τοική άσκηση που έγινε η αιτία να χαθούν οι δύο Έλληνε πιλότοι, αλλά επίση 9 πολίτε καθώ. Δεκάδες είναι αυτοί που χαροπαλεύουν μεταξύ των τραματιών. Τι αντίφαση όμως Το ΝΑΤΟ δολοφόνησε τόσους Γάλλους πολίτες Και μάλιστα σε άσκηση στρατιωτικής προετοιμασίας Που εντάσσεται στον ακύρκτο πόλεμο κατά της Ρωσίας Και του πόλεμου κατά της τρομοκρατίας Όσους Γάλλους δεν σκότωσαν οι φονταμινταλιστές μουσουλμάνοι στο Παρίσι Υπάρχει όμως ένα γεγονός που σημειώθηκε το βράδυ των εκλογών Και προκάλεσε ερωτήματα. Είναι λοιπόν το site patiera.gr που σε σχετική του ανάρτηση διαπιστώνει συνέχεια του κράτους, πράξη πρώτη. Αναφέρεται στην επικοινωνία του Θεοδωρή Δρίτσα, το μεάρχη άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία του στρατού και της αστυνομίας, λίγο μετά την ανακοίνωση των Exit Polls που σε ξεκάθαρη πρώτη, πρώτη θέση στην Κουμουνδούρου. Ο Δωροής Δρίτσας, ενεργώντας καθ' υπόδειξη του Αλέξη Τσίπρα, επικοινώνει τηλεφωνικά με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμενων Μιχαήλ Σαράκο, ενώ τον αρχηγό της Ελλάς, αντιστράτηγο Δημήτρη Τσακνάκη, τον επισκέπτει και στο γραφείο του. Το ηγετικό στέλιχος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την απόλυτη πιστοσύνη του κόμματος στην ηγεσία, τα στελέχη, τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυν Επρόκειτο για την πρώτη επικοινωνία στελέχων του ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση τη κυβέρνηση με αξιωματούχο του κρατικού μηχανισμού, κίνηση που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τι προεκλογικέ δεσμεύσει του κόμματο περί συνέχεια του κράτου. Πρόκειται δε για μια κίνηση με πολύ βαθύτερο νόημα από ό,τι φωνείται εκ πρώτη όψεω. Η αριστερή σε εισαγωγικά κυβέρνηση, πριν καν συσταθεί, υπέβαλε τα σέβη της στο σκληρό πυρήνα του κράτου, το στρατό και την αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση αυτή τη ηγετική ομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ ένα πράγμα επιβιώνει. Ότι άλλο είναι η κυβέρνηση και άλλο το κράτος Και κάθε κυβέρνηση που δεν έχει δοκιμαστεί στη διαχείριση του αστικού κράτους Ειδικά αν αποτελείται από κόμματα της αριστεράς Πρέπει να υποβάλει τα διαπιστευτήρια της Στη στρατιωτική και αστυνομική καμαρίλα Αν δεν θέλει να έχει τραβήγματα Αυτό μας δίδαξε το βράδυ των εκλογών ο Θοδρύς Ρίτσα. Σε Hombres con valor y tenemos una misión de servir el Estado en una bella institución. La, la Policía Nacional, Policía Nacional, la, la Policía Nacional. Policía Nacional. La Policía Nacional fue fundada en 1891. Y te aseguro que fue Juan María Gilibert. Sí, sí, sí, Juan María Gilibert su color natural significa esperanza y paz, ok. Blanco y verde su color natural significa esperanza y paz. Dale nadie como es un con valor y tenemos una misión de ser universal. bien la Dios y patria, lema fundamental, frente en alto ante la sociedad, luchando en Colombia, libertad. esto es de parte, política nacional. Humbre es con valor y tenemos una misión.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 Εμείς αγαπητοί ακροατές, αρχικά θα ασχοληθούμε με τη νέα κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και τους νέους υπουργούς (τον Παναγάμωνο από τους Ανατολικούς Έλληνες και τον Τόσκα, ήσυχος από το ΣΥΡΙΖΑ). Με τα κόμματα που σε ολόκληρη την προεκλογική εκστρατεία δεν βρήκαν ακόμη μια κουβέντα για τους φαντάζους, που δεν δεσμεύτηκαν να λύσουν κανένα από τα τεράστια προβλήματα που μας προκάλεσε η προηγούμενη ακροδεξία κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας του Πασόκη και που δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι ούτε με την και από τις νέες τους κυβερνητικές καρέκλες πρόκειται να κάνουν κάτι. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγουμε παρακολουδώντας την ομιλία του νέου Υπουργού Άμυνας πάνω Καμένου. Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια παράδοση παραλαβής του Υπουργείου από τον Νίκο Δένδια τόνισε για μια ακόμη φορά ότι θα αγωνιστεί για να αποκαταστήσει τις αποδοχές των στρατιωτικών. Ότι θα κινηθεί για την εξέβρεση χρημάτων ώστε να προβεί σε νέες παραγγελίες άκρους του πολεμικού υλικού. Απ' τη αυτή φορά. Και φυσικά, να για μια ακόμη φορά αυτή φο εδώ όμως διαπιστώνουμε τη δεύτερη αντίφαση που καλούμαστε να περιγράψουμε σε αυτήν την εκπομπή. Αν και ο Πάνος Καμμένος έχει μια συνέπεια στο να διαφορεί για τους φαντάρους και τα προβλήματά τους, σε άλλα ζητήματα εμφάνεται πώς να το πούμε γενικά, πιο ευέλικτος. Δεν μπορεί λοιπόν να μην διαπιστώσεις μια κολοτούμπα. Μια διαφορά λόγων και έργων των ανεξάρτητων Ελλήνων στον χώρο της άμυνας. Ο Πάνος Καμένος έγινε υπουργός ενώ προεκλογικά μιλούσε για διοίκηση του Πενταγώνου από το ερώτημα που τίθεται, καθώς ο Πάολος Καμένος ποτέ δεν υπήρξε στρατιωτικός, ούτε φυσικά αποτελεί τμήμα της φυσικής ηγεσίας των όπλων δυνάμων είναι πότε πρόλαβε να αλλάξει γνώμη για τη διοίκηση των όπλων δυνάμων και των σωμάτων ασφαλείας. Και θέτουμε αυτό το ζήτημα, καθώς όπως είχαμε επισημάνει και προεκλογικά, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η διατύπωση κοινών χοντρικών θέσεων για το στρατό και τις δυνάμεις καταστολής από το ποτάμι, τους ανεξάρτητους Έλληνες και της Χρυσή Αυγή που απαιτούν την ευθύνη της διοίκησης να την έχουν στρατιωτική και αστυνομική και τα αντίστοιχα υπουργεία. Διαβάζουμε λοιπόν στο πυρονικό πρόγραμμα το ΜΕΣ Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας των ανεξάρτητων Ελλήνων το απόσπασμα σχετικά με την ιεραρχία και οργανωτικά, όπου λέει: Η ευθύνη της διοίκησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας ανατίθεται στη φυσική του ηγεσία, δηλαδή στους αρχηγούς ΓΕΘΑ, Ελληνικής Αστυνομίας και του Ημ Πώς λοιπόν μπορεί το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων τόσο γρήγορα να αλλάζει γνώμη και να απαιτεί ως... <coughs> να διεκδικεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Πού πήγαν οι προτιλογικές οι τους δεσμεύσεις Μήπως αποκαλύπτεται ένας άκρατος κυροσκοπισμός κοινό χαρακτηριστικό όλων των κομμάτων εξουσίας ή μήπως διαπίστωσε το πραγματικό χουντικό και ολοκληρωτικό περιεχόμενο της πολιτικής τους πρότασης και την αναθεώρησαν χωρίς βεβαίως να το δηλώσει δημόσια παραδεχόμενο το λάθος και σε πολιτικό χρόνο που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά για τη συνέπεια των λέγων και των έργων του συγκεκριμένου κόμματο. All night But in the darkest night When our children are asleep I think about the families Of our enemy Do they feel the same? Believe in their own truth We must love the children as fiercely as we do. We all share one thing, our hearts were given from above. And the only thing worth fighting for in this world is love. On Να δούμε όμως ποιοι είναι η υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ στον Πεντάγωνο. Αναπληρωτής Υπουργός Ο Κώστας ΐσυχος, υπεύθυνος τομέας άμυνας και εξωτερικής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ένας καθαρός νόμος πασόκος, στρατηγός αναλαμβάνει. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Τόσκας, υποστράτητος στην Εποστρατεία. Νομίζουμε ότι απαιτείται να ασχοληθούμε πιο πισταμένα με τον στρατηγό. Για να δούμε τι σημαίνει αυτή η επιλογή του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Άλεξ ο υποστράτητος τεθρακισμένων από στρατεία Νίκος Τόσκας ήταν επικεφαλής του γραφείου του Πάνου Μπερλίτη από το 2009 έως τον Ιούλιο του 2011 και αποτέλεσε τον κύριο συντάκτη του προγράμματος ΠΑΣΟΚ για την άμυνα στις εκλογές του 2009. Η απόφαση επομένως ανάθεσης καθηκόντων στο ΙΠΑ έχει σημαντική συμβολική και πολιτική σημασία. Αποδεικνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ακολουθήσει μια εναλλακτική διαχείριση της αστικής πολιτικής στον χώρο των ενόπλων δυνάμων. Δίνοντα υποσχέσει περί καταπολέμηση τη ευνοιοκρατία και των πειρατικών σχέσεων, παίρνοντα αποστάσεις από τι ακρότητε συγκεκριμένων ακροδεξιών εκφραστών των εθνικών δικαίων, στο πλαίσιο όμω μια αναδιοργάνωση του στρατού με εκδημοκρατισμό και εξορθολογισμό του πολιτικών δαπανών που κινείται με όρου εξ Ανατολά Εχθρού, αντιμετώπιση του Αλβανικού και Σκοπιανού αλυτρωτισμού, σταθερή συμμετοχή στον ΝΑΤΟ και στον Ευρωστρατό. Αυτά. Ε, παρουσίασε στην ομιλία του ο Νίκο ε, Τόσκα την εκμήρωση του πράτου και την άμυνα. Εξάλλου, ο στρατηγό Τόσκα συνεργάζεται εδώ και χρόνια με άλλον έναν άνθρωπο του βάθεου κράτου και του Πάσοκ, τον καθηγητή και πρώην συνεργάτη του Γιώργου Παπαντρέου στον Υπουργείο Εξωτερικών, τον Κοντιά. Υπουργοποίηση του οποίου επίση έχει προκαλέσει έντονου προβληματισμού στου αγωνιστέ τη αριστερά, καθώ για τι ακραίε θέσει του στα λεγόμενα εθνικά ζητήματα και το φιλόρροσυ ε, Εκτιμούμε ότι για να αποδείξω ΣΥΡΙΖΑ ότι αποτελεί μια παραλλαγή τη άσκηση της, της αστική πολιτικής, επιστρατεύει έναν σοβαρό πρώην στρατιωτικό σημαντικό κρίκο στη διαμόρφωση της πολιτικής πασόκης της κυβερνής Παπατρέου, που στον πλούσιο των δημόσιων παρεμβάσεων του μπορεί κανεί να ανεχνεύσει απόψει που ξενίζουν και προκαλούν τους αγωνιστές αριστερά, αλλά και των κοινωνικών κινημάτων, καθώς καταλήγουν να πετούν την εμβάθηση τη στρατηγικού χαρακτήρα στρατιωτική μαχίας με το κράτο τρομοκράτη Ισραήλ και την επέκταση του επιθετικού άξονα Ελλάδα-Κύπρου Ισραήλ με την Αίγυπτο των πραξικοπηματιών στρατηγών, Συμμάχους τη Αμερική και του Ισραήλ, εχθρού του ηρωικού αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται για πολιτικέ θέσει που παρουσιάστηκαν και στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ και την Εθνική Άμυνα διαμορφωμένε από ανθρώπου του βαθέου κράτου, οι οποίε όμω δεν καμία σχέση αριστερά είναι εχθρικές στην πολιτική αντίληψη της κοινής εργατικής διεθνική πάλης των λαών ενάντια στα αστικά και εμπεριλιστικά συμφέροντα. Μια κρατική πολιτική που εντάσσεται στο πλαίσιο του εμπεριλιστικού ανταγωνισμού των επικίνδυνων αστικών τάξεων Τουρκία που προβάλλεται ως πατριωτική, διαμορφωμένη από ανθρώπους που επιλέον ταυτίστηκαν συμβουλεύοντας με την πιο σκοτεινή περίοδο του Γεωργάκη Παπαντρέου. Επιδιώκοντα να χειραγωγήσει και να ενσωματώσει τον κόσμο τη εργασία και την νεολαία στου οικοδιοκτησμού τη ΑΟΣ, τη των ενεργειακών κοιτάσμάτων και τη αναβάθμιση του ελληνικού αστικού κόσμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια πολιτική που αλλοδιαπλέκεται με τους πιο επιθετικούς σχεδιασμούς των ΕΕ, του πιο επιθετικού σχεδιασμού των ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ και τη Ένωση σε μια εποχή όξενσης των ενδομποριστικών ανταγωνισμών. Είναι μια εκδοχή διαχείριση τη κρατική πολιτική που επιβάλλει η εξυπηρέτηση των αστικών σφαιρόντων και βρίσκεται πάντα απέναντι στο αντιπολεμικό κίνημα, στην αφισβήτηση της νέας καπιταλιστικής τάξης πραγμάτων, στην αναγκαιότητα κοινωνικής απελευθέρωσης του κόσμου της εργασίας.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 The machine keeps turning Death and hatred to mankind Poisoning their brainwash minds.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 Οι Ακροατές δυστυχώς, τις διαπιστώσεις μας αυτές ήρθαν να δικαιώσουν με το, χειρό το δυνατό τρόπο το τραγικό δυστύχημα στην Ισπανία. Με χαρακτηριστική καθυστέρηση, δόθηκε στη δημοσιότητα ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, στην οποία αναφέρονται τα ονόματα των δύο ατόμων πιλότων που έχασαν τη ζωή τους σε άσκηση της δολοφονικής νπεριλιστικής συμμαχίας. Πρόκειται για τον Σμιναγό Παναγιώτη Λάσκα, 35 ετών, έγκαμμο με ένα γιο, με σύνολο ορών πτήσεων, 1459, εκ των οποίων οι 872 σε αεροσκάφη F-16 και τους μιναγού Αθανάσιου Ζάγκα, 39 ετών, έγκαμου, με έναν μια κόρη με σύνολο ορών πτήσεων, 1128, εκ των οποίων οι 524 με αεροσκάφη F-16. Επίσης, μεταξύ των θυμάτων, περιλαμβάνονται 9 Γάλλοι πολίτες, ενώ 29 άνθρωποι τραυματίζονται στο έδαφος, 11 Γάλλοι και 10 Ιταλοί. 7 από τους 21 είναι σοβαρά και πέντε από αυτούς έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Μαδρίτης με σοβαρά εγκάβματα. Οι πιλότοι έχασαν τη ζωή τους όταν το θέσιο μαχητικό V16 της πολεμικής αεροπορίας και πιο συγκεκριμένα από 341 μοίρας κατέπεσε από ύψος 40 μέτρων στην αεροπορική βάση Los Llanos, στο Avacante της Ισπανίας. στην πίστα απογείωσης και συγκρούστηκε με άλλα μαχητικά που ήταν σταθομένα στην πίστα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Κατης για της απογείωσης, το αεροσκάφος υπέστη απόλυτη αισχυός. Όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, το ελληνικό 16 έπεσε τη χειρότερη δυνατή στιγμή, στο χειρότερο δυνατό σημείο. Και εννοούν ότι το αεροσκάφος, φορτωμένο με καύσιμα, καθώς μόλις είχε απογειωθεί, έπεσε στο σημείο του διαδρόμου που ήταν σταθμωμένα από πολλά αεροσκάφη. Το ελληνικό 16 έπεσε πάνω σε 5 αεροσκάφη Μοιράς και Αλφατζέτς. Καταρχήν, εκφράζουμε τα συλληκτήρια μας στην οικογένεια, στους φίλους και στους συναδέλφους των 2 α Εμεί από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το τραϊκό συμβάν, απαιτήσαμε από τη νέα κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα την ελληνική αποστολή από τη συγκεκριμένη από Το ΓΕΑ το yeah yeah. δημοσιοποίησε ότι η αποστολή ανακαλείται μόλι ολοκληρωθεί ο απαραίτητο τεχνικό έλεγχο των καθυλωμένων αεροσκαφών, ενώ με ειδική πτήση σε 130 επέστρεψαν οι δύο άτυχοι πιλούτοι που κυδεύτηκαν σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα. Καταρχήν, τι δουλειά Γενικάρου κάψει την ισπάνια. Τι ρολο παίζουν αυτέ οι συνατολικέ ασκήσει, είναι πλέον κοινό μυστικό ότι εν λόγω ασκή έχουν ω σενάριο την πολεμική σύγκρουση των υπεριστικών δυνάμων τη δύση με τροσία. Όπω αναφέρει η εφημερίδα λάη, οι στρατιώτε που εμπλέκονται στο στρατικό δυστύχημα έπαιρναν μέρο στην άσκηση του ΝΑΤΟ που έχει έδρα. Όπω αναφέραμε. Το TLP είναι διεθνή κέντρο εκπαίδευση και ανάπτυξη για του πιλούτε και για τα πλειόνατη του ΝΑΤΟ. Εκτό από τα πρακτικά μαθήματα πτήση στο TLP, παρέχει και θεωρητικά μαθήματα. Λαμβάνουμε ενό 10 χώρε, το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Ισπανία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και το ΝΑΤΟ καλεί επίση χώρε εντό και εκτό συμμάχεια. Η εκπαίδευση, στην οποία συμμετείχε το Ελληνικό 16, ξεκίνησε στι 19 Ιανουαρίου και αναμένεται να λύξει στι 13 Φεβρουαρίου. 750 στρατιώτες έλαβαν μέρος, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται πιλότη και προσωπικό υποστήριξης.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 Run around getting at people, man. Like y'all boys run things, man. The people, the people in Greece gotta stand up, man. The people in Greece gotta stand up, man, and form a, and form a unit, man, and get right at them boys, man. You gotta take the power back, man. Από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκε το ατύχημα, εμφανίστηκαν στα διάφορα site πλήρως σεναρίων και καταγράφηκε πληθώρα απαντήσεων. Όλοι προσπαθούν με αγωνία να καταλάβουν τι και πώς συνέβη, τι προκάλεσε την νέα τραγωδία σε ενόπλες δυνάμεις. Οι περισσότεροι που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη μοίρα στον Αγίαλο και τους πιλότους αποκλείουν ως αιτία το ανθρώπινο λάθος. Τόσο η φάση που σημειώθηκε το συμβάν, όσο και η των πιλότων τους οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Πολλοί λόγοι έγινε για την έλλειψη ανταλλακτικών και τη συντήρηση των μέσων. Επιδίπτωτα στην ευθύνηση στις περικοπές και τα μνημόνια Μόνο που αυτή είναι η μισή αλήθεια Όντως, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια συστηματική περιστολή των κοδυλίων για τη συντήρηση των μέσων και των εγκαταστάσεων Οι κίνδυνοι αυξάνονται, τα ατυχήματα είναι συνεχή Συχνά οδηγούν στο θάνατο Ποιος ξεχνάει εξάλλου τους κομματιασμένους πεζοναύτες στο πεδίο Βολή στο Βόλου Παράλληλα Εντοπίζεται μια σημαντική αύξηση των ασκήσεων για χάρη του αξόμαχου και ένταση τη ελληνική συμμετοχή σε ασκήσει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, του Ευρωστρατού και πάντα στο πλαίσιο τη συμμαχία με το Ισραήλ. Σε μόνιμη βάση, οι καλύτερε μονάδε του πολεμικού ναυτικού, των μέσων τη πολεμική αεροπορία και των μελών των ειδικών δυνάμων, είτε διεξάγουν κοινέ ασκήσει, είτε βρίσκονται σε κάθε γωνιά τη γη. Από τη Γερμανία μέχρι το Λίβανο, από την Ισπανία μέχρι το Αφγανιστάν, από τα Βαλκάνια έω το Μάλι. Κανείς όμως δεν υπολογίζει το τεράστιο οικονομικό κόστος που καλείται να καταβάλει ο εργαζόμενος λαός μας. Κανείς δεν υπολογίζει τους κινδύνους για το προσωπικό και την καταπώνηση των μέσων. Είναι μια κοινή πολιτική όλων των κομμάτων εξουσίας. Είτε τη Νέα Δημοκρατία, του Μπασόκ, του Λάου και του Δημά, είτε όπως το βγαίνουμε σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Και δυστυχώς, ατυχήματα όπως αυτό της Ισπανίας μας ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα στρατιωτικός συμπεριλητικός σ Feels like all of a sudden wrecking He This one goes all to all fascist bosses and Nazi coppers Send her a motherfucker! Stop at nothing. Όπως καταλαβαίνετε, η πρόσδεση των Ιεγικών Στρατιωτικών Δυνάμων στους συμπεριλητικούς σχεδιασμούς είναι τεράστια. Αξίζει να πούμε ότι παράλληλα με τη μοιραία ανατολική και στην Ισπανία, που θυμηθείτε θα διαρκούσε έναν ολόκληρο μήνα, πραγματοποιείται στην εκπαίδευση της 31ης μοίρας επιχειρήσεων έρευνας διάσωσης, MED της πολεμικής αεροπορίας, με την 37 η Αιρφλάιτ Σκάντρον της 86η Wing των Ι η οποία εδρεύει στην αεροπορική βάση του Ραμστέιν της Γερμανίας. Η άσκηση διεξάγεται από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου έως το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015. Η συγκεκριμένη αεροπορική μοίρα των ΙΠΑ θα συμμετέχει με 4 μεταδοτικά αεροσκάφη σε 130 τζ και κλιμάκιο 140 ατόμων. Ταυτόχρονα, η δημοσιογραφία μιλά για ντομ Gun για ένα μήνα στο Αιγαίο, αποκαλύπτωτα ότι φωτιά θα πάρει ο ουρανό του Αιγαίου από του κινητήρε των Αμερικανικών και Ελληνικών Μαχητικών Αεροσκαφών, τα οποία θα επιχειρούν νύχτα-μέρα εντό του FIAR Αθηνών. Βάσει των αεροπορικών εξορμήσεων, θα αποτελέσει για ένα ολόκληρο μήνα η 115 πτέρυγα που εδρεύει στη Σούδα. Εκεί θα μεταναστεύσουν 18 Αμερικανικά αεροσκάφη τύπου F-16 SME, τα οποία θα υποστηρίζονται από κλιμάκιο 300 ατόμων, του οποίου στέλνει ο Ουάσιγκτον από την αεροπορική βάση ε, SPATERNHEM τη Γερμανία. Είναι η αεροπορική δύναμη που εδρεύει στην Ευρώπη. Από πλευρά της ελληνικής αεροπορία αεροπορίας, θα μετέχει το σύνολο σχεδόν των μυρών που διαθέτει και αναμένεται να συμμετάσχουν όλα τα που είναι διαθέσιμα. Σκοπός είναι η του προσωπικού στην εκτέλεση σύνθετων αεροπορικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα θα εκτελεστουν αποστολες αποστολέ αέρο-αέρο, αέρος-εδάφους αέρος, αέρος και κομμάω. air operations. Και πέρυσι έχει πραγματοποιηθεί παρόμοια άσκηση με την Αμερικανική Πολιμική Αεροπορία, η οποία είχε διαρκέσει 18 μέρε. Φέτο θα ξεκινήσει στι 16 του μηνό και αναμένεται να ορκωθεί στι 13 Φεβρουαρίου. Σχεδόν θα διαρκέσει έναν ολόκληρο μήνα. Θυμίζουμε ότι παρόμοια συνεκπαίδευση είχε διεξαρθεί και τον Αύγουστο του 2014. Ουσιαστικά όλες αυτές οι ασκήσεις αποτελούν αποδείξεις της αναβάθμισης του ελληνικού αστικού κόσμου και των ενόπλων στους στου και σχεδιασμού, στο πλαίσιο της Αφρικής και της Ασίας, αλλά και στην αντιπαράθεση των ΙΠΑΧ, ΝΑΤΟΕ με τη Ρωσία. Ενώ ο αστικό κόσμος και όλα τα κόμματα εξουσίας μιλούν για την ανάγκη θυσιών για την εθνική άμυνα. Δηλώνουν την απόλυτη συμφωνία τους στις στρατηγικού χαρακτήρα επιλογές της αστικής τάξης σε σχέση με τη συπα νατο ΕΕ Ισραήλ. Το νέο ατύχημα στην πολεμική αεροπορία αποδεικνύει ότι η χώρα μας συμμετέχει στο νέο ακύρωτο πόλεμο Ρωσίας-Δύσης ενώ στηρίζει το φασικό καθεστώς του ΚΕΒΟΥ. Ελληνικά στρατεύματα συμμετέχουν σε κάθε άσκηση του ΝΑΤΟ και σε κάθε νέο πολεμικό σενάριο για την ελληνική αστική δεν θέλει να απέχει από καμία νέα μοιρασιά στις αγορές και στην ενέργεια. Αγαπητοί ακροατές, δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι δουλειά έχουμε εμεί με όλα αυτά. Είναι ζητήματα που δεν μας αφορούν, δεν μας ενδιαφέρουν, δεν μας αγγίζουν. Δεν καθορίζουν το παρόν και το μέλλον μας. Πόσα πιαγωγία, σχολεία, νοσοκομεία, θέσεις εργασίας αντιστοιχούν στους άκρους του πολεμικούς εξοπλισμούς. Οι βάρβαροι πόλεμοι αυτών δεν αφορούν άμεσα το παιδί μας και το παιδί του διπλανού, του γείτονα και του φίλου. Τον συνάδελφο που το σκέφτε για οba. Το στέλεχος που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα οικονομικά, δυσκολεύεται να ζήσει στην οικογένειά του και παρακαλά να πάει αποστολή εκτός συνόρων. Η προσωπική μα συμμετοχή, η απάθειά μα, η υποταγή μα και η αποδοχή των ένθεσιών, η εξαγορά των τοπικών κοινωνιών από την προσφορά εργασίας στις στρατιωτικές βάσεις και τα τοπικά οικονομικά συμφέροντα, η επιδίωξη κέρδους των εργολάβων, των εφοπλιστών των εταιριών καυσίμων κτλ. είναι παράμετροι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Πανάκριφα μαχητικά, πολυδάπανη συντήρηση, ατυχήματα και ανθρώπινε ζωέ θυσιάζονται στο εξωτερικό ενώ τι βαρύτερε ευθύνε καλύπτουν οι άναρχες κραυγές για τι ανάγκε τη εθνική άμυνας. Υπάρχει άραγε κανείς που πιστεύει ότι όλα αυτά γίνονται για την άμυνα τη χώρας. Μήπως τα εθνικά συμφέροντα αποτελούν θεύματα που αποκρύπτουν τα πραγματικά οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα του κόσμου του πλούτου. Δεν υπάρχει κανένα ρεαλισμό που να υποχρεώνει την παραμονή σε και Πληρώνουν σε χρήμα και αίμα τις συμμαχίες των ισχυρών του δυτικού κόσμου και όλα αυτά σε μια υποτιθέμενη ελληνική περίοδο. Συμπεραίνω λοιπόν ότι παρά τις όποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητων Ελλήνων, πρόκειται να συνεχίσει την πολιτική εξυπηρέτηση των αστικών σφαιρόντων των προηγούμενων κυβερνήσεων, εμπλέκοντας το λαού μας σε επικίνδυνους πολεμικούς τοχοδιοκτισμούς και βάρβαρες εμπελιστικές επεμβάσεις. Ανάγκη επομένως είναι όσο ποτέ για τη δημιουργία ενός κοινού εργατικού διεθνικού κινήματος ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση που φέρνουν καπιταλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δουνουτού, της Αμερικής, του ΝΑΤΟ αλλά και ο εναλλακτικός καπιταλιστικός δρόμος του Πούτιν. Ταξικό καθήκον των εργαζομένων στη χώρα μας δεν είναι μόνο να μπλοκάρουν την ελληνική πολεμική συμμετοχή στις εκστρατείες και στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ και του Ευρωστατού, αλλά και να ανατρέψουν κάθε κυβέρνηση της άγριας αντεργατικής πολιτικής, του στιγμού κρατικού αυταρχισμού και του πολεμικού τυχοδιοκτησμού, να κλείσουν όλες οι βάσεις και να μπλοκαριστούν «εξοπλιστικά προγράμματα», να καταργηθεί η στρατηγικού χαρακτήρας στρατηγική φωνία με το κράτος του Ισραήλ, που μας κάνει συνένοχος, συμμέτοχος στα τρομερά του εγκλήματα. Να επιστρέψουν όλα τα στρατεύματα που βρίσκονται στο εξωτερικό και να συμβάλλουν στην αποδέσμευση από τον Άτομο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντηση των φαντάρων θα είναι η ενδυνάμωση του κινήματος μέσα και έξω από τον στρατό. Η καθημερινή συνδικαλιστική πάλη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του φαντάρου πολίτη Μεστολή. Η αφισβήτηση του εθνικισμού και του μιλταρισμού, του ρατσισμού και του φασισμού, των πολεμικών τεχνοδιεκτισμών και τη ανάληψη από το στρατό κατασταλτικών καθηκόντων ενάντια στον εχθρό λαό. Carlos Obrado. Βέγα μέσα στη βουή την παλιά μου αγάπη τόσες θιελές εκεί τόσε πυρκαγιές πως μια κλείση η πηγή πως να βγει τα κάθε